Gets what I lost. Wake me up when September ends. O he Έχουμε, έχει παρέλθει σχεδόν και ο μισός Οκτώβρη, τα πρωτοβρόχια όμως τα είχαμε μόλις σήμερα έτσι. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται. Καλά, πρώτο podcasting, πρώτη συζήτηση σήμερα με μια έτσι διαφορετική ματιά, ένα ξεφύλισμα της επικαιρότητας. Φίλε και φίλοι, είναι το πρώτο podcasting όπως είπε και ο Γιώργος εδώ, ε, και τώρα θα πάμε στην ε, γενικότερη πολιτική επικαιρότητα. Ε, Γιώργο, έχω να σου κάνω ερωτήσει. Παρακαλώ. Λοιπόν, τι παρακαλεί, <laughs> Λοιπόν, τι ακούμε στι ειδήσει εδώ, το τελευταίο διάστημα, δεν είναι τελευταίε τρει μέρε. Ακούμε ότι πολλοί βουλευτέ και πρώην υπουργοί <Σιζόν> του κυβερνότος, κόμματο. Τι <Σιζόν> γίνεται; Περιγράψε Έχουμε μία τις τελευταίες μέρες γίνεται και όλο και πιο γενικευμένη διαμαρτυρία αρκετών στελεχών της νέας δημοκρατίας, κυρίως βουλευτών. οι οποίοι δεν υπουργοποιήθηκαν στον πρόσφατο ανασχηματισμό... Γι' αυτό, γι αυτό δηλαδή, επειδή δεν πήραν εξουσία δηλαδή... Πιστεύω ένας σημαντικός λόγος είναι αυτός, αλλά υπάρχουν και διάφοροι άλλοι λόγοι που έχουν να κάνουν με την άσκηση της πολιτικής από πλευράς της νέας κυβέρνησης Αντάρω. και σίγουρα με τα μέτρα που θέλει να πάρει, τις πολιτικές θέλει να εφαρμόσει, έχουμε μια γενικότερη διαμαρτυρία δηλαδή, Και μπορούμε να καταλάβουμε έτσι τι σημαίνει αυτό σε μια κυβέρνηση που στηρίζεται στην πλειοψηφία μόλις των δύο παραπάνω βουλευτών που έχει. 152, για το να... 52, να θυμίσουμε. Έτσι ακριβώς Για να μπορεί να έχει την πλειοψηφία τη και... στη Βουλή και να έχει την κυβέρνηση. Και άκουσα ότι είναι οι βουλευτέ αυτοί παραπάνω από 8. Οι βουλευτές, οι πρώην υπουργοί, όπως έτσι τους λέμε. Τουλάχιστον έτσι όπως το εμφανίζουν τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, αλλά και όσοι έλειψαν από την πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι περίπου περίπου 8 βουλευτές. Και σαφώς να πούμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χοντρένουν κάθε θέμα, έτσι είναι, δεν είναι. βέβαια μια δόση υπερβολής. Όπως πάντα. χοντρένουν και... Την εκλογή Προέδρου. Το λέω χοντρενά, μιλάω πιο λέγκα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα αλλά και στη γενικότερη επικαιρότητα είναι η πορεία του Πασόκ για την εκλογή Προέδρου στο κίνημα μετά το άνοιγμα των διαδικασιών από το πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα που είχε του Πασόκ στι εθνικέ εκλογέ. Οι υποψήφοι Πρόεδροι... συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, συνεχίζουν την προεκλογική τους εκστρατεία. Σε μια, να πούμε έτσι, λίγο ιδιότυπη διαδικασία, έτσι, δεν έχουμε ξαναζήσει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο, Είναι πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει, μια τόσο ανοιχτή διαδικασία, γιατί είναι και η πρώτη φορά που πολιτικό κόμμα απευθύνεται απευθεία στο λαό, απευθύνεται στην βάση του, στην κοινωνική του βάση, στα μέλη του και στου φίλου του. Και όποιο θέλει και αισθάνεται μέλο και φίλο του ΠΑΣΟΚ μπορεί να προσέλθει και να ψηφίσει σε αυτή τη διαδικασία και να επιλέξει αυτόν που θέλει να ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Είναι μια ιδιότυπη διαδικασία, η οποία βέβαια αποτελεί μια κατάκτηση. Έτσι, της διαδικασίας που θέλησε να προωθήσει στο Πασόκ το 2004 ο Γιώργος ο ο ο Ματρός. Ματρός. αυτό Εκεί, εκεί θα ερχόμουν, αλλά με πρόλαβες. Τι να πω. Έχω ακούσει όμως μια μυστική δημοσκόπηση η οποία ε, φέρνει πολλές ανατροπές Και Νομίζω, το δείγμα είναι πολύ ε, μα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και όπω συμβαίνει συνήθω στην Ελλάδα, δεν θα είναι και τόσο μυστική έτσι, στο άμεσο <χει> διάστημα. Δεν ήταν μυστική αφού το λέμε εδώ πέρα. Ε, βέβαια, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε μια στοχευμένη δημοσκόπηση επάνω στα μέλη και στου φίλου του κινήματο, δηλαδή σε αυτού που προτίθεται να ψηφίσουν. Και σε αυτού βέβαια που αποτελούν και την ψηφοφορική βάση για να εκλέξει τον πρόεδρο του Πασόκου και όχι γενικότερα στου ψηφοφόρου του Πασόκου ή γενικότερα στου Έλληνε πολίτε, η οποία κατά πληροφορίε δίνει ένα ασφαλέ και μεγάλο προβάδισμα στον νυν προέδρο του κινήματο, τον Γιώργο των Λοιπόν, και τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο είναι. Κατό. Κι εδώ και Δυσκολεύομαι καυτό. να το πω. Είναι ασφαλιστικό, κύριε Κύριοι. Το, οποίο... το ασφαλιστικό μα. Τι γίνεται εδώ πέρα, πώς καταλαβαίνουν τις αλλαγές που γίνονται, δεν μπορώ να καταλάβω αν Είναι, ο κόσμος καταλαβαίνει Βέβαια, σαφώς και πρέπει να υπάρχουν αλλαγέ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια, γενικότερα πολλές κοινωνικές ομάδες, αλλά ειδικότερα τις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους που σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε εξ σε αυτό το podcasting. Θα πούμε μόνο ότι σε αυτή τη φάση γίνεται ένας πολύ μεγάλος διάλογος για το αν θα ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος επάνω στο ασφαλιστικό. Δηλαδή η κοινωνική εταίροι, τα περισσότερα πολιτικά κόμματα και διάφοροι άλλοι φορείς πιέζουν την κυβέρνηση Να ανοίξει τα χαρτιά τη, να δώσει τα στοιχεία που χρειάζονται, ώστε να ξεκινήσει, ώστε να δημιουργηθούν οι προποθέσει για να ξεκινήσει ένα ουσιαστικό διάλογο για να δούμε πώ θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε σε λύση να, εξορθολογιστούν, να εξορθολογιστεί το σύστημα των εισφορών και των συντάξεων για να έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, μια βιώσιμη κοινωνική ασφάλιση. Είπε διάλογο, αλλά έχω ακούσει ότι στο συγκεκριμένο διάλογο που γίνεται. Ε... Το Πασόκα, επίση, το Κουκουέ και ο συνασπισμό. έχουν φύγει. Βουλήψη, και μείνει μόνο το Λάο. Το οποίο το Λάο δεν ξέρω τι ρόλο παίζει και γιατί έκατσε και τα άλλα κόμματα γιατί έφυγαν. Και τι διάλογο είναι αυτό το οποίο θα γίνει με δύο ουσιαστικά Ά... κόμματα, με την Δημοκρατία και με το Λάο. Είναι γεγονό πω το Λάο έχει επιδείξει μια έτσι, φιλική διάθεση προ την κυβέρνηση παρά τα διάφορα τερτύπια. που έχει κάνει τόσο στην εκλογή του Προέδρου της Βουλής κυρίως. Ε, πάντως αυτός ο διάλογος όπως τον ξεκίνησε η κυβέρνηση ήδη έχει αποτύχει, αποχώρησαν και τα κόμματα και ετοιμάζονται να αποχωρήσουν και άλλοι φορείς. Τα κόμματα έτσι αντιπολίευσε, έτσι τα περισσότερα το πασό, το Κουκουέκιο ο συνασπισμό. Ε, από εκεί και πέρα εάν η κυβέρνηση αποδεχθεί mm. κάποιους όρους και ικανοποιήσει κάποιες προϋποθέσεις που έχουν θέσει οι υπόλοιποι εταίροι του διαλόγου νομίζω ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί, δεν έχουν κανένα λόγο να μην συνεχιστεί γιατί το πρόβλημα είναι παρκτό και μεγάλο και το αναγνωρίζουν όλοι αυτό. Έτσι όπως, όπως επιχειρήθηκε να ξεκινήσει σίγουρα δεν θα συνεχιστεί αυτός ο διάλογος. Και πάμε τώρα σε μια άλλη κατηγορία, διεθνή επικαιρότητα. Γιώργο, το πρώτο θέμα είναι τι άλλο από το Πακιστάν, από την επίθεση. Είναι λήξει στο Πακιστάν, έτσι. Είχαμε ένα συγκλονιστικό γεγονός εχθές στο Πακιστάν κατά την πανηγυρική επιστροφή της πρώην Πρωθυπουργού και ηγέτιδας του Λαϊκού κόματος του Πακιστάν Το οποίο είναι και μέλο τη Σοσιαλιστική Διεθνού, είναι έτσι το μεγαλύτερο κόμμα τη αντιπολίτευση, τη κυρία Μπεναζίρ Μπούτο. Είχε, είχαμε χιλιάδε κόσμου στου δρόμου του Καράτσι, όπου κατέβηκαν για να υποδεχθούν την επιστροφή τη πρώην Πρωθυπουργού, που συμβολίζει. και μια δημοκρατική ανατροπή στο στρατοκρατούμενο κράτος του Πακιστάν και κατά τη διάρκεια αυτής της επιστροφής είχαμε μια θανατηφόρα, εξτρεμιστική επίθεση από καμικάζι, επίθεση αυτοκτονίας, η οποία στήχησε τη ζωή σε 140 Πακιστανούς πολίτες. Ανάμεσα, οι περισσότεροι βέβαια από αυτούς που είχαν κατέβει στου δρόμους για να υποδεχθούν την κυρία Μπούτο. Ε, μάλιστα το αυτοκίνητο που εξεράγει βρισκόταν μέσα στην πομπή που συνόδευε την κυρία Μπούτο έτσι μέσα στην, που συνόδευε την είσοδο της κυρίας Μπούτο μέσα στην πόλη και βέβαια κινδύνεψε άμεσα και η πρώην πρωθυπουργός, με, α, με, α, κινδύνεψε άμεσα η ζωή τη. Να πούμε ότι υπάρχει και μια πολύ σημαντική συνέντευξη της κυρίας Μπούτο πριν από όλα αυτά τα γεγονότα βέβαια στον Γιώργο Μαρκάκη που δημοσιεύεται στον ελεύθερο τύπο του Σ Εγώ θα πω, όχι όμως να διαθυμίσουμε τον ελεύθερο τύπο. Όχι, όχι δεν έχει να κάνει με αυτό. Η συνέντευξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ανεξάρτητα από το που έχει δημοσιευτεί. Λοιπόν, Αλλά ε... οφείλουμε ε... να ονομάσουμε και το μέσο, έτσι. Nice. <laughs> <laughs> το οποίο συνοξενεί τη συνέντευξη. Θα πω όμως τώρα ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Είναι ότι αλλάζει το όνομα... την προϊκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας θέλει να αλλάξει το όνομα και να βάλει την Μακεδονία μέσα σαν όνομα Για yeah. yeah. Τι γίνεται εδώ πέρα Σίγουρα το θέμα του Πακιστάν είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε την απώλεια ανθρώπινων ζώων Αλλά σαφώς και το ζήτημα το επωνομαζόμενο και Σκοπιανό εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για, από ελληνικού του τουλάχιστον. Γιατί έχουμε το αίτημα των Σκοπίων ή αλλιώς πρώην η Χοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας όπως είναι η επίσημη ονομασία του ε, για να αποκαλείται διεθνώ. Και να χρησιμοποιεί βέβαια ω επίσημο όνομά του, επίσημη κρατική του ονομασία, το όνομα Μακεδονία. Και έχω ακούσει ότι ο Προγόρο εξωτερικών τη Προνιά Ιωικολική Δημοκρατία Μακεδονία τι είπε. Ε, βέβαια, είχαμε δηλώσει πέρα... του κύριου Μιλοσόσκη στα νέα, Μιλωσόσκη. στα νέα του Σαβάτου. Μιλόσώσοι πώ της... λέγεται. Ο κύριο Μιλοσόσκι, ο οποίο στην ουσία διαβίβασε προ την Ελληνική πλευρά ότι για το μόνο πράγμα που διαπραγματεύονται και συζητούν. τα Σκόπια, που είναι η κοσταλική δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι για το πώς θα τους αποκαλεί η Ελλάδα. Δηλαδή, βάζουν σε διαπραγμάτευση το όνομά τους μόνο προ προς τις σχέσει με την Ελλάδα. Έχουν δηλαδή δεδομένο ότι όλες οι χώρες... Οι υπόλοιπε χώρε του κόσμου θα τους αποκαλούν με το όνομα Μακεδονία. Η... Και βέβαια αυτό το γεγονός έχει φέρει σε πολύ δυσκολή θέση την ελληνική πλευρά. Έτσι. Η εξωτερική πολιτική, εδώ έρχομαι τώρα κι εγώ, τι κάνει η εξωτερική πολιτική εδώ πέρα. Είναι εδώ. σε πολύ δυσκολή θέση πλέον και η κυβέρνηση ελληνική για το Υπουργείο Εξωτερικών πιστεύω και γενικότερα η ελληνική διπλωματία. και πρέπει να υπάρξουν άμεσε παρεμβάσει, ακόμη και το αίτημα του, του Βέτω, ο κύριο Ομιλόσό και το αντιμετωπίζει με τη λογική ότι κάντε και βέβαια, εμάζε δεν μα ενδιαφέρει, ενδιαφέρει καθόλου. Το μόνο που συζητάμε είναι αυτό. Οπότε πρέπει να βρεθούν άλλε δυναμικέ πολιτικέ, δεν ξέρω εμπνευσμένε πολιτικέ, οι οποίε θα μα βγάλουν από αυτήν την δύσκολη θέση. Έχουμε αναφερθεί στην οπτική γωνία τη Ελλάδα πώ το βλέπει. Έχουμε αναφερθεί στην οπτική γωνία. Ε, της πρώην Συλλαβικής Δημοκρατίας έτσι μ' αρέσει να τη λέω πως το λέει, Πώ μάλλον το βλέπει ε, το ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση τι απόψεις έχουν τι μέχρι, λένε μέχρι στιγμής δεν είναι ταυτόσιμες οι απόψεις η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο στηρίζει φανερά την Ελλάδα και τις θέσεις της Ελλάδας έτσι απέναντι στα Σκόπια. Όμως βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες χώρες και τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες πολλές ευρωπαϊκές ή χώρες της πρώην, του λεγόμενου πρώην Ανατολικού Μπλοκ να ονομάζουν και να αναγνωρίζουν είτε σε εμπορικές είτε σε άλλες δημερείς σχέσεις τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδονία». Και βέβαια το ΝΑΤΟ τηρεί μια, σχέση, μια στάση ε, διετησίας, λέγοντας πως αφήνουμε τις δύο χώρες μεταξύ τους ε, να λύσουν αυτό το ζήτημα. Και στην ουσία το πρόβλημα σε ένα πρόβλημα της Ελλάδας και των Σκοπίων, ενώ πρόκειται για ένα γενικότερο διεθνές πρόβλημα. έτσι Η ονομασία δεν μπορεί να αφορά μόνο δύο κράτη, αλλά αφορά έτσι, γενικότερα το status κουβό. των κρατών, των Βαλκανίων, τις γενικότερες διεθνέ σχέσεις. Στον οποίο έναν όρο ναι, ναι. διεθνή, α πούμε. Πάμε τώρα πιο ανατολικά, πάνω στην, στο χάρτη, το οποίο έχουμε σημαντήσει στο μυαλό μας. Πάμε στην Τουρκία, και η οποία έχω ακούσει ότι θα κάνει επίθεση στο Βόρειο Ιράκ. Έχουμε βέβαια τη γείτονα, την πολεμοχαρή γείτονα. Τι θα γίνει. Και την γείτονα χώρα Τουρκία, η οποία βρίσκεται, αν συμπεριλάβουμε μέσα τη σχέση τη με του Κούρδου, που νομίζουμε ότι και τώρα προφανώ αυτό είναι ο στόχο. Οι εκατοντάδε χιλιάδε Κούρδοι που είναι εγκατεστημένοι στο βόρειο Ιράκ, βέβαια και ήδη διεκδικούν εδώ και χρόνια την ίδρυση ανεξάρτητου Κουρδικού κράτου. Τον τελευταίο καιρό έχουν και τη στήριξη των ΗΠΑ σε αυτό του το αίτημα. Ενώ λοιπόν η Τουρκία ετοιμάζεται για μια ακόμη φορά να εμπλακεί σε μπόλεμη σύραξη στο βόρειο Ιράκ, ετοιμάζει τα στρατεύματά τη. Έχει έρθει ήδη σε ρήξη με πολλά κράτη για αυτή της την, την απόφαση. Αυτή τη απόφαση έχει πειράσει ήδη τι διεθνεί τιμέ του πετρελαίου, το οποίο ανεβαίνει κατακόρυφα στο χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη. Και οι Αμερικάνοι γι' αυτό και είναι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βέβαια, ετοιμασία έκανε. Διαβάζουμε στι. Εφημερίδε της τελευταίας εβδομάδας ότι ε, έχει την ηχείρα φιλία προ του για να καλύψει ένα ναι. υπάρχον μέτωπο. Οι Αμερικάνοι τι σχέση έχουν, δηλαδή πώ το βλέπουν αυτό, Έχω ακούσει ότι το βλέπουν αρνητικά. Υπάρχει μια ρήξη στι σχέσει που παραδοσιακά, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ καλέ, τη Τουρκία με τι ΗΠΑ. Υπάρχει μια σοβαρή ρήξη. και τα δύο κράτη ανταλλάσσουν συνεχώς Θέλουνε... διάφορες φράσεις διπλωματικές που αναδεικνύουν μια κρίση που υπάρχει στις σχέσεις Θέλουνε να Θέλουν μήπως να ελέγξουν το πετρέλαιο. Να προσπαθήσουν ε... να ελέγξουν και αυτή ένα μέρος α... του μαύρου πλούτου. Σίγουρα εμπλέκονται διάφορες αιτίε μέσα σε αυτό. Και τώρα πάμε όχι ανατολικά, ούτε δυτικά Πάμε βόρεια, στην Πολωνία. Τι γίνεται εκεί πέρα, έχω ακούσει εκλογές, είχαν κάνει, είχα ακούσει ένα κόμμα γυναικών το οποίο ήταν ενάντιον στο κόμμα των δύο αδερφών, ο οποίος ήταν ένας Στην Πολωνία βέβαια έχουμε βουλευτικέ εκλογές, καθοριμένες τακτικές βουλευτικέ εκλογές. Η Πολωνία η οποία πλέον έτσι είναι ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζει και λειτουργεί μέσα σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς. Και όπως δείχνουν και κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά παρουσιάζουν και τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, οι εκλογές αυτές δεν αφορούν και πάρα πολύ τον πολωνικό λαό, δεν τον αγγίζουν, ο οποίος δείχνει μια διαφορία. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια εγρήγορση σε όλη την Πολωνία, γιατί θα οδεύει το, η χώρα προς τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές. Δυστυχώ όμως ο κόσμος που λέει το τραγούδι δεν είναι μαγικό. Και πάμε τώρα. Πού? Στην Ελλάδα. Ερχόμαστε στην Ελλάδα, έρχεται σιγά σιγά ο χειμώνα. Ήδη σήμερα βρέχει που είμαστε εδώ στο γραφείο και κάνουμε το podcast, το πρώτο podcast, το οποίο ήταν μια ιδέα του Γιώργου και του Γιώργου. του Τον Ναι. Λοιπόν, και. Ο χειμώνα έρχεται, συνεχίζω και ανεβαίνει. Μάλλον κατεβαίνει η θερμοκρασία. Αν ανέβαινε καλά, θα ήταν. Ε, κατεβαίνει η θερμοκρασία. Ε, ε, εντάξει, δεν θα ήταν και τόσο καλά, βέβαια έτσι. Λοιπόν, Γιατί είναι ύποπτη η καιρή περιβαλλοντικά. Ναι, αν θα ανέβαινε, κατάλαβα. Το είπαμε άλλο. Το είπα ότι... Μακάρι να είχαμε 12 μήνε καλοκαίρι χωρί επιπτώσει. Αλλά δυστυχώ θα ήταν τεράστιε οι επιπτώσει περιβαλλοντικέ. Λοιπόν, ε, και κατεβαίνει η θερμοκρασία. Το πετρέλαιο ανεβαίνει, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και ε, εδώ... Ξηγήσαμε και κάποιος από του λόγου νωρίτερα. Χρειαζόμαστε το επίδομα. Για πες μου, Γιώργο. Το επίδομα το οποίο όσο περνάνε οι μέρες και όσο περνάνε βέβαια και τα χρόνια με την παρούσα κυβέρνηση μοιάζει για άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες πολίτες που το έχουν ανάγκη καθώς το Υπουργείο Οικονομίας κυρίω, αλλά και η επίσημη. Τουλάχιστον άποψη τη κυβέρνηση όπω βγαίνει προ τα έξω, είναι πραγματικά αδιάλακτη. Δεν συζητάει καν το θέμα κάποιοι Έλληνε που το έχουν ανάγκη, οι ελληνικέ οικογένειε κυρίω τη βόρεια Ελλάδα που χρειάζονται μεγάλε ποσότητε πετρελαίου, το οποίο πετρέλαιο ακριβώνει συνεχώ, να μην μπορεί να, και να μην θέλει, μάλλον να μην θέλει να δώσει επίδομα θέμα σε όσου Έλληνε πολίτε σε ελληνικέ οικογένειε που το έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Ε, εγώ θα σου πω όμω το πετρέλαιο το 1998 ήταν στα 16,76 δολάρια το βαρέρι Ενώ τώρα είναι στα 89,5 δολάρια Έχει κάνει ρεκόρ, έχει φτάσει στην υψηλότερη Λάμε τιμή που έχει πάει ποτέ Εξαπλάσια σχεδόν ένα εξαπλασιασμό της τιμής του Και του αυτά τα ελληνικά νοικοκυριά είναι άλλοι αριθμοί Είναι πολλαπλά σε αριθμή από τα δολάρια. Γιατί στι Ιωμένες Πολίτες είναι το φθηνότερο πετρέλαιο, έτσι. Ευθυνότερο το πετρέλαιο μάλλον από την στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το επόμενο μα θέμα ποιο είναι, για πες μας. Ότι σαν να μην έφτανε η άρνηση της κυβέρνησης να δώσει επίδομα θέρμασης, έχουμε αντίστοιχα μία αναφορά του Υπουργού Οικονομίας του κ. Αλογοσκούφη στο... στην έκθεση για το Εθνικό Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. για την περίοδο 2005-2008 την οποία έχει παραδώσει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οποία γίνεται λόγος για επιβολή ρήτρα καυσίμου στα τιμολόγια της ΔΕΗ κάτι το οποίο αναμένεται να αυξήσει κατά πολύ τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος Όλα αυξάνονται, τι θα γίνει εδώ πέρα αυξάνεται το πετρέλαιο έχω ακούσει, ε, ξέχασα να το πω πιο μπροστά για πετρελαιοδάνεια από τράπεζε. ακούστε εδώ Σαφώς. πετρελαιοδάνεια Που, τι είναι είναι οικογένειε είναι νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές Και τις οι τράπεζε. και φυσικά κανείς δεν μπορεί να κάτει σε ένα παγωμένο σπίτι αυτό έτσι. και οι τράπεζες πατάνε πάνω εκεί και φτιάχνουν κάθε μορφή δανείου για να εκμεταλλεύονται και τον κόσμο γιατί θέλουν Σαφώς. να πουλήσουν Σκοπός τα προϊόντα το τους κέρδος, ε, Αλλά ε, κέρδος δεν έχουν μόνο οι τράπεζες αλλά έχουν και ιδιωτικά κολέγια βέβαια. ιδιωτικά κολέγια τα οποία... Έχει ξεσπάσει θέμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η Ελλάδα δεν τα δέχτηκε και τώρα τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Έχουμε μία άρνηση μέσα στον Σεπτέμβριο έπρεπε ήδη να έχει εναρμονιστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την οποία ήδη η Ελλάδα έχει δεχθεί διάφορες συστάσεις. Έπρεπε να έχει εναρμονιστεί η Ελληνική Νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή και να έχουν αναγνωριστεί τα υπό προϋποθέσεις βέβαια λειτουργίας ιδιωτικά πανεπιστήμια που υπάρχουν στην Ελλάδα υπό τη μορφή κολεγίων και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Να ρωτήσω κάτι. Είναι Η μέσα... Ελλάδα υποχρεω... υποχρεούται να... Ε... Να αναγνωρίσει όλα αυτά τα κολέγια επειδή ε, είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούνται να αναγνωρίσουν όλα αυτά τα κολέγια, ακόμη και η ΣΥδεία και η Γερμανία, όλα αυτά τα κράτη. Ε, σε αυτά τα κράτη υπάρχει σαφή νομικό προσορισμό, το τι σημαίνει, του τι, τι προποθέσει πρέπει να πληρεί ένα κολέγιο για να θεωρείται ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να έχει άδεια λειτουργία έτσι και να αναγνωρίζεται το πτυχίο του. Στην Ελλάδα όμω υπάρχει νομικό κενό. με ευθύνη ευθύνης για αυτό το κενό έχει και το άρθρο 16 του συντάγματος το οποίο δεν αναθεωρήθηκε τελικά όπως είχε πρόσφατα προταθεί με αποτέλεσμα να κινδυνεύει τώρα το ελληνικό κράτος βέβαια μέχρι πρότινος, μέχρι και τώρα μάλιστα με, γι' αυτό και διαμαρτύρονται περισσότερα κολέγια το Υπουργείο παιδία αρνείται να τα αναγνωρίσει. πάει κόντρα στι ευρωπαϊκές οδηγίες και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία Γιατί θα υποχρεωθεί να αναγνωρίσει όλα τα κολέγια ανεξαρτήτω προποθέσεων και ανεξαρτήτως ελέγχου τη λειτουργία του. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αν είχαμε μια νομοθεσία έτοιμη από το 2006-2004, α πούμε. Ε, Προλαβαίναμε και... και το 2006. Ναι. Ναι. Δηλαδή, τώρα θα αναγνωριστούν και κολέγια τα οποία δεν, είναι... δεν Μπορεί να πληρούν, πληρούν τι προποθέσει. Αλλά επειδή δεν υπάρχει νομική κατοχύρωση, δεν υπάρχει νομικό έλεγχο, προφανώ θα αναγκαστεί κάποια στιγμή το κράτο να τα γνωρίσει όλα. Υπάρχει περίπτωση κάποια ΙΕΚ. Ε, να είναι και κολέγια. Δηλαδή, ε, κάποια κολέγια τα οποία είναι τριετού που ουσιαστικά ε, είναι το ΙΕΚ στην Ελλάδα. Να αναγκαστούμε, εάν ΤΑΙΚ, δεν υπάρχει και πέρα από την αναθεώρηση του άρθρου 16, εάν δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να ρυθμίζει τη λειτουργία. Αυτών των κολεγίων και να θέτει κάποιου συγκεκριμένου όρου, τότε κινδυνεύουμε όντω κατώτατη ποιότητα ιδρύματα να αναγνωρίζονται ω εισάξια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Το πτυχίο του να αναγνωρίζεται ω αντάξιο των πανεπιστημίων, των ανώτατων εκπαιδευτικών. Αυτό δεν είναι άξιο για την Ελλάδα και για του φοιτητέ Έλληνε, γιατί και εμεί φοιτητέ έχουμε. δυστυχώ υπάρχει αρθρογραφία, υπάρχει άρθρο του Γιώργου του Παπανδρέου, του περάδου του Πασόπ, από το 1998. Στην εφημερίδα τα νέα, το οποίο προειδοποιούσε για αυτή την θλιβερή εξέλιξη πριν από 10 χρόνια. Ο πρόεδρος Πασόκ προειδοποιούσε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα φτάσουμε δηλαδή κάποια στιγμή στον Οκτώβριο του 2007. Και, και δυστυχώ έξω... φτάσαμε στον Οκτώβριο του 2007 χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί στο ελάχιστο για αυτήν την αρνητική εξέλιξη. Και θα βγουν έξω όλοι οι φοιτητές και πάλι θα έχουμε... Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε νέες κινητοποίησεις στον χώρο της παιδείας. Ήδη είχαμε κάποιο πανεκπαιδευτικό συλλαγητήριο Τώρα πάμε σε έναν άλλο κλάδο. Την οικονομία. Γιώργο έχουμε φορέ επιδρομές. Τι έχουμε στα κανάλια, σε ειδήσει, στι ευμερίδε. Τι γίνεται εδώ τώρα. Φαίνεται ότι το δημόσιο ταμείο δεν βρίσκεται σε τόσο και σε τόσο καλή κατάσταση, τουλάχιστον συγκατάσταση που θα έπρεπε να βρίσκεται. Αυτό το ακούω πολλά χρόνια, τι θα γίνει. Ε, έχω ακούσει από την Δημοκρατία ότι ήρθε και το Πασόκου δεν ήταν το δημόσιο ταμείο δεν ήταν σωστό, γι' αυτό έκανε πήρε κάποια μέτρα. Πήγε, πήρε μια φορολογία, έδωσε μια φορολογία 19%. Του, του, του πήγε, 4, τι έγινε, τώρα ξανά πάλι, επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ήταν η Δημοκρατία, δεν πήγε καλά, τι, δεν, δεν ξέρω. Αυτό σίγουρα ισχύει και απασχολεί τον ελληνικό λόγο για πολλά χρόνια. Αυτή η τάση των κυβερνήσεων, ιδίω στην οικονομική πολιτική, να χρεώνουν στην προηγούμενη κυβέρνηση οτιδήποτε, την κατάσταση στην οποία παραλαμβάνουν και να χρεώνουν μια αρνητική εικόνα. Όμω τώρα... στην Ελλάδα έχουμε μια πραγματικότητα. Από το 2001 και μετά έχουμε ενταχθεί στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να πληρούμε κάθε χρόνο και γενικότερα κατά τη διάρκεια που είμαστε μέλη αυτής της Νομισματικής Ένωσης πρέπει να πληρούμε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρέπει οι αριθμοί μα, οι δείκτες μας, να βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ή τουλάχιστον να τείνουν προς αυτό το επίπεδο το ναι. οποίο έχει συμφωνηθεί από τα, τα, από τα 13 κάτι τη μέλη της οικονομικής και ποιο και είναι, είναι αυτό το Και ποιο είναι αυτό το επίπεδο? Δεν θα το αναλύσουμε τώρα αυτό. Ναι. Για να είμαστε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, η κυβέρνηση ετοιμάζει τώρα μια καινούρια επιδρομή με φόρους. Κάτι το οποίο έχει δυσαρεστήσει πάρα πολύ, βέβαια, όπω είπαμε και πριν, αρκετού βουλευτέ του κυβερνώντος κόμματο. Ακόμα και του κυβερνώντος Και βέβαια, όλη την περισσότερο, μεγαλύτερο κομμάτι τη αντιπολίτευση που διαμαρτύρεται πάνω στη νέα οικονομική πολιτική που σκέφτεται να ασκήσει η κυβέρνηση. Υπάρχουν πολύ μεγάλε πιέσει, όπω διαβάζουμε και ακούμε, και προ το πρόσωπο του Υπουργού Οικονομία. Αρκετοί χρεώνουν στον ίδιο προσωπικά αυτόν τον σχεδιασμό. Θα αυξηθεί το, το ΦΠΑ, δηλαδή. Ε, ακούγεται πάρα πολύ έντονα ήταν ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση απέφυγε να απαντήσει σαφώς προεκλογικά και κάτι θα πω εγώ επίσης θα προσθέσω σε αυτό που λες ότι ήταν και η διεθυμητική καμπάνια του Πασόκ ότι θα αυξηθεί και πολλοί δεν πίστευαν σε αυτά που έλεγαν νόμιζαν ότι αυτά που, λένε, αυτά που λέει η καμπάνια ότι είναι αερολογίε, αλλά τώρα αντιστράφηκε και Πήγε σίγουρα το Πασόκ προεκλογικά και άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση. Και τέθηκε το ζήτημα αυτό στην κυβέρνηση. Δηλαδή να δεσμευτεί συγκεκριμένα ότι δεν θα αυξηθεί ο φόρο προ τη θέμα θέμενη αξία. Αυτό δεν έγινε από κανένα επίσημο χείλο κυβέρνηση. Υπήρχαν διάφορε απαντήσει υπεκφυγών. Ότι το μελετάμε, Ότι δεν το συζητάμε αυτό το ζήτημα. Θα πω και κάτι άλλο. και Τώρα είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια αύξηση του ΦΠΑ. Το, το οποίο θα πλήξει κυρίω. Τα μεσαία εισοδήματα, του μισθωτού και του χαμηλοεισοδηματίε, γιατί είναι αυτέ οι κοινωνικέ τάξεις, οι οικονομικέ ομάδε, οι οποίε καταναλώνουν περισσότερο τα άμεσα καταναλωτικά αγαθά που φορολογούνται με αυτό το φόρο. Έτσι, γιατί από τι περισσότερε επιχειρήσει εκπίπτει αυτό ο φόρο. Γιατί? Αφορά κυρίω τι. Α, έχω ακούσει ναι. Έχω, έχω ακούσει ότι έχουμε δύο ΦΠΑ. Ένα είναι ο οποίο είναι 19% και άλλο είναι ο οποίο είναι 9%. Στα περισσότερα κράτη, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο το έχω διαβάσει αυτό το πράγμα που σου λέω, ε, αυτό το οποίο εμείς έχουμε 9 είναι 7. Και αυ, αυτό ο, ο ΦΠΑ, ο μικρός που λέμε, είναι σε φάρμακα, είναι σε καλλιντικά. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την γενικότερη οικονομική πολιτική, την οποία ακολουθεί το κάθε κράτος, έτσι, ανάλογα με το οικονομικό του μοντέλο. Σε κράτη τα οποία έχουν μια πιο φιλελεύθερη Ασκούν μια πιο φιλελεύθερη οικονομική πολιτική και είναι δομημένο το κράτο πάνω σε αυτό, που είναι οι ας πούμε, έχουν έναν ελάχιστο τέτοιο φόρο. Αντίστοιχα, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη που στηρίζονται πάνω σε ένα κοινωνικό μοντέλο οργάνωση του κράτου και που το κράτο παρεμβαίνει παρέχοντα αρκετέ υπηρεσίε στου πολίτε και έχει ανάγκες από φόρου, έχει αυξημένου αυτού του φόρου κατανάλωση προκειμένου να εισπάει και περισσότερα χρήματα. Έτσι. Τώρα που είπαμε φόρου, θα πάμε όμω στου εφοριακού. Οι οποίοι εισπράτουν τους φόρους. Άκουσα ότι θα βγαίνουν έξω με λάπτοπ. Τι πράγματα είναι αυτά. Είναι ε, η γενούργια μέθοδος ε, της κυβέρνησης η οποία σκέφτεται. Ε, Μακάρι δηλαδή να γίνουν αλλά μου ακούγονται ότι... Στα πλαίσια έτσι, της, του περιορισμού της φοροδιαφυγής και της ε, φοροεπιδρομής που είπαμε και νωρίτερα. Θα χρησιμοποιήσει τη σύγχρονη τεχνολογία και όχι μόνο τα μητρώα των κατατόπους οικονομικών υπηρεσιών, των εφοριών κατά εφοριών για να βρει τα στοιχεία και να φορολογήσει ε, όσο το δυνατόν αναλογικότερα και αντικειμενικότερα τους φορολογούμενους, αλλά θα προμηθεύσει από ό,τι διαβάζουμε και ακούμε, θα προμηθεύσει αρκετούς εφοριακούς των, κυρίως όσους ε, συμμετέχουν σε σώματα δίωξης με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα τους βοηθάει στην καλύτερη ανάγνωση των δεδομένων και στην ευκολότερη έσπαξη των φόρων. Πάμε τραγούδι. Ε, θύμα Κι ήταν ενόχι πολλοί αυτό το σύ... η μόνη και ξαφνικά μια νύχτα στη πιο χρήσιμη σκηνή φεύγεις κρυφά απ' την οθόνη Καλώς ήρθες Μαργαρίτα με τα κόκκινα μάλια καλώς ήρθες, Μαργαρίτα με στην πόλη. Σε θυμάμαι που κρατούσες κάτι σχέδια πεβίχα τώρα κρύβεις με την τσέπι το πιστόλι. Ε, δεν άφησα να πει το καλώ ήρθατε. Για να σας πούμε εμεί ότι κλείνουμε, έχουμε φτάσει στο τέλος μας αυτό το podcast που φτιάχνουμε. Να σας πούμε επίσης ότι θα ασχοληθούμε αναλυτικά ε, στα άλλα podcast τα οποία θα φτιάξουμε με συστήματα ε, και ηλεκτρονικής διακυβέρνηση. Θα πούμε μέσα γιατί ήταν εφοριακή με λάπτοπ το οποίο με έδωσε... Κάποιε σκέψει, σα το πω, Μου έκανε να θυμηθώ πράγματα και μου έκανε ένα. Να μην το ζήσει μπροστά σου. Βέβαια, ναι, <laughs> ναι, να, να προσπαθήσω να αναλύσω πράγματα, τέλο πάντων. Πώ μπορούμε και κάποιε προτάσει από διάφορο κόσμο. Θα από, Έχουμε και διάφορα ζητήματα. Ναι, σίγουρα, Εβραίει επιχειρούμε. Από το κοινό ευρέρω ενδιαφέρον. Για το ποιε είναι οι λύσει και οι δυνατότερε λύσει να δώσουμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία και το κράτο ώστε να λειτουργήσει σαν κράτο, γιατί πιστεύω ότι αυτό το πράγμα. Δεν ονομάζεται κράτος, έτσι που είναι αυτή τη στιγμή είναι λίγο... Μάλλον μόνο ονομάζεται κράτος, έτσι, και κατ' ουσίαν είναι κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ακούτε τον Γιώργο. Και τον Γιώργο. Και τώρα θα Αξί, κλείνει αυτή η συζήτηση. Νομίζουμε ότι ρίξαμε μια ευρύτερη ματιά στην επικαιρότητα και βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλε εκπομπές, θα ακολουθήσει και άλλο podcasting. Αυτό να πούμε ότι ήταν το πρώτο μας podcast να μου κάναμε κάποια λάθη, να μας συγχωρείτε τέλος πάντων ε, και πιστεύω ότι θα είπαμε καλά Γιώργο Δεν ξέρω, με, θα μα κρίνει η ιστορία. Ναι, <laughs> η ιστορία. <laughs> Εγώ θα πω ότι θα μα κρίνουν οι ακροατέ οι οποίοι θα μα ακούσουν από το. Χρο... ήδη πέρασε στο η ιστορία το πρώτο podcast. Λοιπόν. <laughs> <laughs> ναι, κάθε τι ένα χρόνο αυτό ο χρόνο που παίρνει. Και καλούμε και όποιον θέλει να συνεργαστεί. Ε, έτσι. Και να συνεργαστεί. Το και να... Αυτό είναι ελεύθερο, είναι Μπράβο. κοινό. Αυτό ακριβώ αυτό θα έλεγα τώρα. Με πρόλαβε. Σε ελεύθερο κοινό. Θα Μια εθελοντική προσπάθεια. Να μα αφήσετε σχόλια και επίση, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε στο email που θα δείτε στο blog. Ε, θα κλείσουμε με το τραγούδι το οποίο αρχίσαμε Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up when September ends Like my father's come to pass. Seven years has gone so fast. Wake me up when September. Ends. What I lost, wake me up when September ends.